σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι με γαλεινίτι. έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου και άκουσα άξαφνα κάτι σκληριές ένας μπουχός από στρικά σύμφωνα έμοιαζαν με φωνές να μου τρυπούν τα τύπανα ξεχώρισα μόνο το Heilmein Führer και ύστερα από μια μικρή σιωπή άκουσα σε λίγο στα ελληνικά την επίσημη αρχή της σκλαβιά μα. προς τον Führer και καγκελάριον του Reich Βερολίνο. Führer μου Την 27 Απριλίου 1941 και όραν 8 και 10 την Προμεσυβρινή ευθάσαμε σε Αθήνα ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8 η και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. Χάιλ Μαϊν Φύρερ, Ήλαρχος Γιάγκοπ, υπολοχαγός Έλσινιτς. Πέταξα μέσω στα ακουστικά. Από τα αυτιά μου, Πετάχτηκα πάνω και έτραξε να ανέβω στην τεράστια του σπιτιού. Κοίταξα προς την Ακρόπολη και έμπαινε. Εισβάστηκα το ναζιστικό σύμβολο, ένας πελώριος βραχνάς, στιγματίζε το λευκό κάλος του πιο πανάρχιου μνημείου του ανθρώπινου πολιτισμού και πλάκονε τον ουρανό της Αθήνα. Χτες λεύτερη, σήμερα σκλάβη. συμφώνα με τον Θόδωρο Πάγκαλο, Ακούσαμε τη φωνή από το νούμερο, Μανώλη Γλέζου. Είναι η διήγηση, την έχουμε ακούσει και άλλη μια φορά. Πώ ένιωσε όταν μικρό τότε από το ραδιοφωνάκι, άκουγε αυτά που άκουγε και βγήκε έξω μετά και αντίκρισε το φασιστικό σύμβολο πάνω στην Ακρόπολη. Τι έκανε μετά, το ξέρουμε. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Διότι ντρεπόμαστε εμεί για αυτά που είπε ο Πάγκαλο. Νομίζω πολύ πολλοί ντρέπονται, όχι μόνο εμεί, εννοείται. Είναι ντροπή γενικότερα να λέγονται όλα αυτά και να υπάρχουν. Να υπάρχουν Τέτοιοι τύποι που να λερώνουν όχι την τόσο καθαρή πολιτική ζωή αλλά εν πάση περιπτώσει με οτιδήποτε εξτομίζουν να λερώνουν αυτή την πολιτική ζωή το δημόσιο λόγο που σε τέτοιε εποχές έχει ανάγκη και από σύμβολα και από σωστά παραδείγματα και όχι από σάπια παραδείγματα όπως αυτά που εκπροσωπεί ο Θόδωρος Πάγκαλος. Αυτά ήταν η αντίδραση του Μανώλη Γκλέζου μόλι είδε το φασιστικό σύμβολο. Να μείνουμε λίγο σε αυτό ήταν 30 Μαου. Του 1941 μαζί με τον συμμαθητή του Λάκη Σάντα, ο οποίος έχει πεθάνει από τον Απρίλιο του 2011, ε, ανέβηκαν στην Ακρόπολη. Σε μια εκπομπή του είχαμε πετύχει πολύ παλιά. Εμεί το βλέπουμε από το YouTube. Στο Φρέντι Γερμανό ήταν και οι δύο και περιέγραψαν τι ακριβώς έκαναν εκείνο το βράδυ. Η σημαία ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο σειρματόχημα το οποίο την ανεβάζαν και την κατέβαζαν. Επειδή φύσαγε και η σημαία ήταν μεγάλη μέρε. Όταν την λύσαμε και αρχίσαμε να την κατεβάζουμε Αυτή είχαν κάλει, εδώ στα Σερματόσμια Δεν παίρναγε η σημαία να φτάσει κάτω Εμείς είμαστε εδώ τώρα Έτσι παρά το γεγονός ότι την τραβάγαμε και κρεμιόμαστε και οι δυο απάνω κλπ Δεν κατέβαινε σημαία, είχε κολλήσει εδώ και στεκόταν εκεί Και συνέχισε Λέχι, Δεν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση που λέει ο Λάκης Έγινε πρώτα ένα σκαρφάλωμα α, που μόλις κόλλησε από μέρους μου για να Δεύτερο τίποτα, και τότε ε, κρεμαστήκαμε και οι να καταφέραμε να, να κρεμαστούμε και κάποια στιγμή από την αυθή, και κάποια στιγμή η σημαία πέφτυχε και μας κουκουλώνει μας κουκούλωσε εκεί εντελώς, την ξεκουκουλώσαμε Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε από πάνω στο σύμβολο, ναι Εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα Δεν θέλω να πω, η αντίδραση, πρώτη. η πρώτη αντίδραση Ναι, γιατί είναι... Τη Τη τότε καταφέραμε επιτέλους και την... Την το σύμβολο, κάτ Κόψαμε από ένα κομμάτι και σκεφτήκαμε αμέσω τι θα κάνουμε. Γιατί ήταν μια τεράστια σημαία. Πώ θα την πάρουμε μαζί μα. τον τω ώρα είχε περάσει βέβαια από την κυκλοφορία. Κότε με μη θα είναι... αντιμετωπίζαμε είναι... περίπου πολλά, α πούμε και αυτά. Όχι, είχε περάσει. Η κυκλοφορία ήταν στι 10. 10. Σε... και είχαμε φτάσει ήδη στι 12, πιστεύω. Μέρα, κάπου τα αγόρια. Και είπαμε πώ θα γίνει. Λέκομαι. Δεν μπορούμε να την πάρουμε μαζί μα. Και σκεφτήκαμε ότι ο μόνο που μπορούμε ας πούμε, να κόψουμε από ένα κομμάτι να το πάρουμε και το, την υπόλοιπη να την μαζεύσουμε μόνο και να την πάμε κάτω στο ξεροπίγαδο. Εκεί όπου πρέπει να είναι πάντα η σημαία η συγκεκριμένη, τα φασιστικά σύμβολα τα οποία ξανακυματίζουν στην πατρίδα μας μετά από δεκαετίες, στα ξεροπίγαδα όχι ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη γιατί και τους βράχους και τα έγκατα της Ακρόπολης τα ρυπαίνουν στα πηγάδια βαθιά μέσα στη γη. Να πάμε και με τα υπόλοιπα. Έτσι θέλησαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Επειδή ακούμε, γίνεται αναπαραγωγή και καλά και σωστά γίνεται. Για να θυμηθούμε τι ακριβώ είπε, να το ξέρουμε ότι αποκάλεσε νούμερο του Μανώλη Γλέζο, Αν αν συμφωνεί διαφωνεί κανεί με την πολιτική πορεία και διαδρομή. Και όσα λέει ο Μανώλη Γκλέζο, είναι ένα σύμβολο για την Ευρώπη και τη σύγχρονη. Όχι μόνο την παλιότερη Ευρώπη και τη σύγχρονη. Αυτό που έκανε μαζί με τον Λάκη Σάντα δεν έχει προηγούμενο, ήταν ένα. Μια συμβολική κίνηση τεράστιας σημασίας Παράδειγμα, παράδειγμα στις μέρες μας Πάρα πολύ φωτεινό Θα πάμε τώρα στα άλλα, στα πιο πεζά Αλλά θα παραμείνουμε στο κέντρο της Αθήνας Α, μην, τη Θέλω αστυνομικούς παντού Θέλω αστυνομικού παντού. Είναι ο Άρη Πιλιοτόπουλο, ένα εκ των υποψηφίων δημάρχων. Ο οποίο χθε βράδυ ήταν στο Μέγκα εκεί, τρεις, ο Καμίνη, ο Γαβρίλ, ο Σακελαρίδη από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Άρη Πιλιοτόπουλο. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η Τρέμ έχει μια αγωνία για τι λάμπε. Τέτοια αγωνία και η ίδια και η μεγαλύτερη έχει ο Πρετεντέρη για τι λάμπε στο Δήμο τη Αθήνα. Σε ένα Δήμο που ξέρουμε τι γίνεται. Αρκεί να κάνει βόλτα κανεί στου πέντε βασικού κεντρικού δρόμου, κλειστά μαγαζιά, άστεγοι που κοιμούνται στα παγκάκια, σε πάρκα και σε εισόδους πολυκατοικιών και κλειστών καταστημάτων, ανεργία, μιζέρια. Λοιπόν, τις λάμπες ψάχνανε και ο Άρης Πηγιατόπλος μέσα σε όλο αυτό έχει να προτάξει συνεχώς με το λόγο του, τον ακροδεξιό λόγο του, ότι χρειάζονται περισσότερη αστυνομικοί. Για μένα ο αστυνομικός είναι απαραίτητο. Εγώ θέλω τον αστυνομικό φίλο και λειτουργώ δίπλα στον πολίτη. Μα τώρα πείτε <Πάτσιν> με, με συγχωρείτε. Είπα ότι δεν έχουμε λάβει. <Πάτσιν> έχουμε λάβει ή δεν έχουμε, Αυτή τη σύγχυση που έχει πάρει η τρέμια από αυτό το δελτίο όσα χρόνια το κάνει και την παρακολουθούμε και εμεί. Θυμάμαι όταν ήταν κλειστά κάτι σχολεία. Που τα παιδιά δεν μάθαιναν γράμματα, τώρα οι λάμπε βγαίνει έξω από τα ρούχα τη και με το δίκιο τη, γιατί είναι σοβαρά θέματα αυτά. Το βιώνει, το βιώνει βαριά. Να χαλαρώσει λίγο, δημοσιογράφος είναι, Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να ταυτίζεται με τα προβλήματα των Αθηναίων. Ο Άρη Πηγετόπουλο θέλει αστυνομικού παντού. Κολλάει και το τραγούδι, μπάτσι λέγεται, αλλά μπάτσι εννοεί τα φιλιά στα Ιταλικά. Εμεί εδώ το πήραμε μπάτσι με μη πι α, σ, ο μικρο γι, Το μετατρέψαμε λίγο για να κολλάνε όλα αυτά μαζί και χρειάζονται οι για οι αστυνομικοί επειδή υπάρχουν απειλές πίσω από τους κατοίκους της Αθήνας διότι σήμερα ο πολίτης αισθάνεται δυστυχώς κάθε φορά που περπατάει ειδικά όταν περπατάει στην πόλη του κυρίου Καμίνη που έχει βουτυχτεί στο σκοτάδι και δεν έχουμε λαμπτήρες να αλλάξουμε αυτούς που έχουν καεί αισθάνεται δυστυχώς κάθε φορά να ασφαλίσει κοιτάει πίσω του μήπω παραμονεύει κάποια απειλή Μήπως παραμονεύει κάποια απειλή. Μήπως παραμονεύει κάποια απειλή. Τα έχει ζήσει αυτά ή του τα έχουν πει. Δηλαδή περπατάει κάποιος στους δρόμους τη Αθήνα δεν είναι και ότι πιο φωτισμένοναι, αλλά... Η έλλειψη φωτός στους δρόμους της Αθήνας προέρχεται και από τα κλειστά μαγαζιά γιατί οι λάμπες του Δήμου από πάνω στους βασικούς σε πάση δρόμους ένα φως το έχουν, μια λάμπα υπάρχει για να ηρεμήσει η τρέμη και το δίνουν το φως αλλά η απειλή δεν προέρχεται στους δημότες της Αθήνας όταν περπατάνε το βράδυ μόνοι του. Η απειλή είναι τη μέρα όταν δεν έχουν δουλειά να πάνε Όταν δεν έχουν μαγαζί να πάνε, όταν έχουν κλείσει το μαγαζί. Και η μεγαλύτερη απειλή είναι από το γραμματοκιβώτιο, αυτή την πολύ πρακτική συσκευή που έχουμε στι εισόδου πολυκατοικιών των σπιτιών. Όταν ανοίγει και βλέπει φάκελο ΔΕΗ, εφορία, τέβε, κατασχετήρια. Η μεγαλύτερη απειλή είναι από αυτά. Τα οποία όλα αυτά τα έχει ψηφίσει ο Άρη Πιλιοτόπουλο. Και δεν είναι οι λάμπε που λείπουν, οι οποίε είναι σημαντικέ. Ναι, πρέπει να υπάρχουν σε κάποιο Δήμο, αλλά 2013-14, 2014 πρέπει αυτά να ήταν λιμένα και να μην συζητάμε στον προεκλογικό αγώνα για τις λάμπες που λείπουν. Ο Τσίπρας είπε Μαριονέτα του Σαμαρά. Σωστό, είναι Μαριονέτα και ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς το αλλάξαμε λίγο, το τροποποίησαμε. Δεν ρωτήσαμε την άδεια βεβαίως του συντρόφου Αλέξη, αλλά νομίζουμε δεν απέχει και αυτό από, την, από το χαρακτηρισμό Μαριονέτα. Πώς αλλιώς να σχολιάσει κανείς το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς αποδείχθηκε ότι από το 2011 και μετά Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη μαγιονέζα του κυρίου Μπαρόζο προκειμένου να έχουμε συνέχεια των μνημονίων στην Ελλάδα, όταν μάλιστα στον ελληνικό λαό έδειχνε μια αντιμνημονιακή ρητορική. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη μαγιονέζα του κυρίου Μπαρόζο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από τη μαγιονέζα του κύριου Μπαρόζο. Μαγιονέζα. Και μαγιονέζα είναι ωραίο χαρακτηρισμό. Επειδή έκανε ένα ψηλό σαρδάμο ο Τσίπρας, στην αρχή, έμπλεξε τον Μπαρόζο που ακολουθούσε και αντί να πει Μαγιονέτα, είπε Μαγιονέζα. Το κόψαν τα κανάλια, δεν ξέρουν, ήταν και πολύ ωραίο σαρδάμο. Και εμεί το πήραμε αυτό, βγάλαμε τώρα και έγινε Μαγιονέζα του Μπαρόζο. Είτε Μαγιονέτα, είτε Μαγιονέζα του Μπαρόζο και τα δύο είναι πολύ ωραί χαρακτηρισμοί. Περιγράφουν αυτό ακριβώ που έχει γίνει. Το θέμα είναι μην θελήσει και άλλος ή δεν το καταλάβει και γίνει μαγιονέζα και light μάλιστα ή μαριονέτα του Μπαρόζου γιατί οι θέσει μπορεί να αλλάξουν ε? να φύγει δηλαδή η μαριονέτα αλλά η θέση παραμένει εκεί κανονικά να δεχθεί τον επόμενο. Αν θα είναι ο επόμενο, είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε αν υπάρχει πολιτικό σύστημα και χώρα γενικότερα και σύστημα καπιταλιστικό διότι ο Καφεντζόπουλος ο Αντώνης κάνει ό,τι μπορεί να το καταστρέψει κάθε φορά που έχουμε εκλογές με άλλο συνδυασμό μου ήρκες εδώ πέρα εσύ είσαι Υπάり... yeah. στον άλυμο και θέλεις να κατέβεις yeah. δημοτικό σύμβολο στην Αθήνα τι είναι αυτά τα πράγματα Βεβαίω, γιατί η Αθήνα πρέπει να γίνει Από μητροπολιτικός yeah. δήμος και μετά έχουμε μπερδευτεί γιατί κάθε φορά έχει δίκιο σε βλέπουμε σε άλλο σχήμα ναι αλλά ο στρατηγικός μου στόχος είναι πάντα η διάλυση του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος αυτό δεν μπορείτε να μου το θεσμό. θεσμό. <laughs>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 Έφυγε το πάνελ κάτω από το τραπέζι, από τα γέλια, όταν ακού τον Καφετζόπουλο να λέει ότι ο στρατηγικό του στόχο, μα είπε και τον τακτικό του στόχο, είναι να διαλύσει το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Τα έχει καταφέρει με όλε αυτέ τι κολοτούπε και με τα πηδήσει που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα θυμόμαστε και τι που έχει πάει, αλλά κάθε φορά, όντω, σχεδόν και ο τον βρίσκεις και σε άλλο κόμμα που να παρακολουθεί την πορεία. Σχεδόν πίστη έχει γίνει. Πάμε τώρα να ακούσουμε το όραμα του Αλέξη, του συντρόφου. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω, γιατί υπάρχουν αξίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παλιά Ευρώπη εννοείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε πρέπει να τι υποστηρίξουμε και να τι ακολουθήσουμε. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώ διότι υπερασπίζεται τι ιδρυτικέ αξίε τη Ευρώπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. τι ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οποίε, αν ακούσατε, είναι η κοινωνική συνοχή, μια από αυτέ τι αξίε, και αν κάτι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η κοινωνική συνοχή. Ό,τι γίνεται στην Ολλανδία σε επίπεδο μισθών παροχών, που και εκεί τα κόβουν, το ίδιο ακριβώ ισχύει στην Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και σε άλλε χώρε. Και κυρίω το σημαντικό με αυτέ τι αξίε που αναφέρθηκε ο σύντροφο Αλέξη, είναι η υπεράσπιση τη δημοκρατία. Αυτό ακριβώ έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σερβία, όταν τη βοβάρτιζε επειδή είχαν επιλέξει Μιλόσεβιτ, ο σερβικό λαό και γκρέμισε όλε τι υποδομέ μαζί και με αθώου ανθρώπου, με πολύ μεγάλο καμάρι όταν φεύγανε τα Φάντομ τα και τα F-16 από το Αβγάνο τη Ιταλία, αν θυμόσαστε. Και βεβαίω η υπεράσπιση δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία μετά τη βελούδινη επανάσταση να φύγει ο Γιαννούκοβιτ, και με όλα όσα ακολουθούν και την υποστήριξη την ομή των φασιστών, των ακροδεξιών, του δεξιού το με όλα αυτά είναι αξίες που πρέπει να τις σεβαστούμε, ακολουθήσουμε και να τις ε, συνεχίσουμε και εμείς να υποταχθούμε σε αυτές. Περίωρα έξω και να ακούσουμε και τι θα ψηφίσει ο μέχρι χτες προχτές σοσιαλιστής, ακμαίος και βαρβάτος Θόδωρος Πάγκαλος. Λοιπόν εγώ έχω βγει στο κουρμπέτι που σημαίνει ότι με ελεύθερο και Και διαβιέ μυαλό θα επιλέξω μέχρι την τελευταία στιγμή. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσετε και Δημάρχη. Αν θα ψηφίσω, βέβαια ο Δημάρχη δεν, δεν, <laughs> δεν θα ψηφίσει γιατί δεν βαριέμαι. Δεν θα ψηφίσει Δημάρχη, δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δημάρχη βαριέμαι, το έκανα το γύρο, γύρο. Τώρα έμεινε όχι, να ρωτάνε, να ρωτάνε τι θα ψηφίσει. Πώ φανερό διάστημα. Δεν πρόκειται να ψηφίσω. Αυτό λέω. Ελιά δεν θα ψηφίσει. Θα ψηφίσω νέα Δημάρχη ή ποτάμι. Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει, ντρέπεται να το πιχείει, και λανσάρει και το ποτάμι από δίπλα. Ω τάχα μου κάτι εναλλακτικό και μοντέρνο. Νέα Δημοκρατία, καραμπινάτος και στη Νέα Ελλάδα μεθαύριο ταιριάζει κιόλα. Το ήθο να το πάρει όπω είναι, να το πάει εκεί. Κολλάει απόλυτα με του υπόλοιπου ακροδεξιούς γιατί η συμπεριφορά η γενικότερη του Πάγκαλου τα τελευταία χρόνια, με το πλαίσιο ότι όποιο διαφωνεί μαζί μου, τον βρίζω και τον στολίζω από πάνω ω κάτω, μόνο φασιστική λέγεται και τίποτα διαφορετικό. Ταιριάζουν απόλυτα με τη Νέα Δημοκρατία του. Σαμαράκι των υπολείπων loser. Εδώ είναι Ελληνοφρένι, όπω κάθε μέρα. 2.11.208.200, ξέρετε ποιο απαντά. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στο τούντιο papa.kirialfm.gr. Όποιο θέλει να στείλει σε εμέ γράφει κενό no, το μηνυμά του στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Νίκο Απρανίδη ευθυμίζει τον ήχο και. Το, θα ακούσουμε τώρα μια ανάλυση έτσι, δημοκρατικού περιεχομένου. Έλαβε χώρο στο χθεσινοβραδινό δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Είναι ο Ιωάννη Πρετεντέρη, ο Ε, καταγράφει τι δημοσκοπήσει εκεί, τα γνωστά, αυτά που κάνει συνέχεια στην εκπομπή του και βγάζει το συμπέρασμα ότι το, τα δύο τρίτα, τρίτα τη κοινωνία, αναγκάστηκε και η δημοσκόπηση να το καταγράψει αυτό, είναι δυσαρεστημένα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Η λέξη δυσαρεστημένα βεβαίω δεν αποδίδει αυτό που έχουν πάθει τα δύο τρίτα τη κοινωνία. Όμω, με χαρά το διατυπώνει, το ένα τρίτο χρειάζεται και είναι ικανό και φτάνει μόνο αυτό παρά το ότι τα δύο τρίτα διαφωνούν. Το 1 τρίτο φτάνει για να στηρίξει και να έχουμε τη σταθερότητα του Σαμαρά. Πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζεται ένα τρίτον του εκλογικού σώματο, λίγο είναι, αλλά είναι ένα τρίτον, 35% περίπου, το οποίο είναι γενικώ ευχαριστημένο. Εσιόδοξο, ικανοποιημένο, βγαίνουμε από την κρίση. Θα μου πείτε, δεν είναι πολύ, είναι το 1 τρίτον και οι 2 τρίτα απέναντι. Ναι, αλλά αυτό το 1 τρίτον είναι ενδεχομένω αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση τη Ευρωεκλογία. Θα μου πείτε, δεν είναι πολύ, είναι το 1 τρίτο και οι 2 τρίτα απέναντι. Ναι, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι ενδεχομένω αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση τη ευρωεκλογία. Σαμαρά. Παντού. Σαμάρας Γουρούνια εδώ το φόνι Μα τώρα φύγαμε, με σιγουρείτε είπε ότι δεν έχουμε λάμπες Στο μπάνιο δεν έχει φως Δεν έχει φως στο μπάνιο είναι μαρυγό Θα κάει και η λάμπα Θα και η λάμπα Μπάτσι Θέλω αστυνομικούς παντού Padu. Oni sekundu baci ote Kome ty 4 mila baci Fęło oastronomikus padu Kome ty 4 mila baci τη φορά εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζεται 1 τρίτον του εκλογικού σώματος, λίγο είναι, αλλά είναι ένα τρίτον, 45 περίπου, το οποίο είναι ευχαριστημένο, αισιόδοξο ικανοποιημένο. Βγαίνω από την κρίση. Θα μου πείτε, δεν είναι πολύ. Είναι το και το δύο τρίτα απέναντι. Ναι. Αλλά αυτό το είναι αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση της Σιγά. Α μείνουν τα 2 τρίτα απέναντι. Το ένα τρίτο μα φτάνει. Με ασχολούμαστε, σε δεν άλλοι να ε, αποτελειωθούν. Αφόσον έχουμε το 1 τρίτο Είναι μια πολύ κοινική λογική Το αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις Αυτό αφορά και το 1 τρίτο Όχι μόνο αυτού που χρησιμοποιούν το 1 τρίτο Και πατάνε πάνω σε αυτό Ο Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης Ο προπονητής, ο προεμβουλευτής Όχι και τώρα βουλευτή, Είναι υποψήφιος στη Μακεδονία πάνω Αλλά απέναντί του έχει το Gigi Κώστα Είναι επιλογή σαν μαρά ο Ιωαννίδη, γιατί ο Τζιτζικώστα δεν τον θέλανε για του δικού του λόγου και για πολλού άλλου λόγου. Βάλαν τον Ιωαννίδη και δηλώνει σε ιντερνετική συνέντευξη λοιπόν, ο Ιωαννίδη, που θα το ακούσουμε τώρα. Μια ομολογία ήττα, τεράστια. Θα τον ακούσετε όπω ακριβώ το είπε ο ίδιο. Υπάρχει κάτι που αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω θα θέλατε να μην γίνει ή να. Εγώ θα ήθελα. Μα, εγώ ότι Όχι θα... πολύ πίσω, πριν από δύο μήνε να πάμε. Ναι, πριν από δύο μήνε, αν ήξερα ότι θα έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία κτλ. Ε, δεν έχω να κερδίσω το παραμικρό Έχω να προσφέρω μόνο Μπορεί να μην κατέβαινα Απλά και τελειώνει Αυτό τον μπέρδεμα δηλαδή, είναι Όχι το μπέρδεμα Είναι ένα παράδειγμα για γιατί είναι η είδηση αυτό δεν είναι, το... Εγώ έχω μάθει να πολεμάω Και να κάνω αντιπάλους και τέλος. Δεν μπορώ να πολεμήσω κάτι το οποίο είναι, ξεκινάει Και το ψηφίζουν και νεοδημοκράτες Μα η δύναμη του Αποστόλεπο που είναι Τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές. Το πάθος για την νίκη, η αισιοδοξία, η επιλογή Σαμαρά, Γιάννης Ιωαννίδης, μόλις δήλωσε ότι αν το θα έχει τον Τζιτζικώστα, δεν θα κατέβαινε. Φαντάζομαι με τι χαρά θα πάνε να τον ψηφίσουν οι νεοδημοκράτες ή οι υπόλοιποι πάνω εκεί στην Μακεδονία. Να ακούσουμε και τη διαφήμιση για τη Υπάρχει νόμος. Βεβαίως υπάρχει. Πρέπει όλοι να σεβόμαστε τον νόμο. Βεβαίως. Πρέπει κάτι εξοχή να σεβόμαστε τον νόμο αυτοί που επιδιώκουν να μας δικείσουν αύριο. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί κολλάει η κυρία Ντούρου την προμενή της φάτσα παντού. Εγώ δεν μπορώ να βγω στον δρόμο χωρί να δω τη φάτσα της κυρία Ντούρου. Τώρα αρχίζουμε. Στις 18 Μαΐου αρχίζουμε. Ψηφίζουμε Ρένα δύναμη ζωή διότι καλύτερη διαφήμιση που για τη Δούρου από τον Πάγκαλο νομίζω δεν υπάρχει, έτσι ακριβώς όπως Χιδέα τα περιέγραψε ένα μήνυμα θα σας διαβάσω ακροατή πριν ακούσουμε το λαό για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζουμε εμεί εδώ Διονύσης για να αισθάνεσαι αν το Γλέζο δεν μπορεί να δέχεσαι και το αποτέλεσμα της Eurovision δηλαδή οι αξίε είναι αξίως όταν τα μπερδεύουμε, μάλλον δεν έχει και, και κόμμα και τελεία γι' αυτό, δηλαδή, Οι αξίες είναι αξίε. Όταν τα μπερδεύουμε όλα και οι γκέοι πρωταγωνιστούν, τότε θα έχουμε και πάγκαλους. Δεν με πειράζει που διαφωνείς, ποιος το είπε, τέτοια συναρτησία. Συμφωνώ, δεν με πειράζει που διαφωνείς, αλλά το μήνυμά μου θα το στείλω. Να σε καλά, Διονύση και περαστικά. Γεια σα, Αποστολή. Να σε γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Όχι, oh, όχι. Oh, oh. Τρομάζω. Θα βγάλω μουστάκι, θα βάλω ζυβάκο. Ναι. <laughs> Πε τον μπάνταλο ότι μόνο στον πλανήτη που έχασε από το τίποτα. Έτσι τον αποκαλούσε τον Αβραμόπουλο, ο Τίποτα. Δεν είναι ότι έχασε από το τίποτα. Ήταν τίποτα και έχασε από το τίποτα. Ναι. <laughs> <laughs> αυτό είναι το θέμα. <laughs> <laughs> Έχει αφήσει <laughs> ο μπάνταλο φραγίδα στην πολιτική σκηνή τη χώρα. Το πιο κωμικό είναι αυτό που παίζουμε. Ότι οι χειρισμοί τότε που κάνανε στα ίμια η κυβέρνηση του Πασόκ και στον Οτσαλάν. Ναι. Ήταν οι καλύτεροι που μπορούσαν να γίνουν. Γιατί το να βγαίνει ο Κουκουλόπουλο και ο Κωνσταντινόπουλο σαν τραμπούκι και να λένε τι είναι ο πάγκαλου, λέει και ποιο είναι ο πάγκαλου, και να θυμάται το ο πάγκαλου των. των. των. των. γύρισαν ο, λέγανε, την πλάτη μεν. Τον Οτσαλάν και τα Ήμια, όπου η κυβέρνηση του Πάσου, αν δεν κάνω λάθο, χειρίστηκε τα θέματα αυτά. Κατά τρόπο επιτυχέστατο, κατά την άποψή μου. Αυτό ναι. δεν το έχει πει άνθρωπο, σωστό. Ναι. Το λέει μόνο ο πάγκαλου. Θα το πει κανένα ξένα που δεν ξέρει, το λένε οι για του εαυτού του. Τον παρουσίαζε ο θύμιο από τη μεταπολίτευση και μετά τον ταζουμε, αλλά. Καλό είναι να μάθουμε και την ιστορία του όλοι. Ότι γινούσε στα κανάλια και έδινε συνεδρίε. τη μέρα του σκοτώντα τα έννοια παιδιά. Εντάξει. Εγώ όμω θα το αναγνωρίσω ότι ήταν μεγάλο τραγουδιστή. Αυτό. Εκεί υποκλίνομαι. <συκλίσμα> δεν μπορούμε να βγάζουμε τον άλλον, α πούμε, ο οποίο είναι νούμερο και δεν μπορεί να πάρει άλλο πλάνο. Και επικεφαλής στο μας. Εντάξει, <συκλίσμα> το βάζουμε επικεφαλή του Ευρωψηφολικού μα. Παίρνουμε το Z. Δεν έχουμε νούμερα είναι αυτοί που χανα. Για και ανεβήκανε πάνω στην Ακρόπολη και κατεβάσανε τη σημαία των Γερμανών ή νούμερα είναι αυτοί που είχαν παππούδε του παγκαλέου. Αυτό τίποτα άλλο, Γιάννη από χαλκίδα, γεια σου. Γεια σου, Γιάννη. Τα φιλιά μου στα ουζερή, στη χαλκίδα και στη γέφυρα και όλα, γεια. Την καινούργια, και την παλιά. Να σε καλά το όλη μου, γεια. Φαντάσαι, ο παροπλημμύρα ο παγκαλό που κατέβασε τη σημαία από τα ημιά να λέει για το γλέζο που κατέβασε την αζυντική σημαία. Στο τρομερό. Ε, ο αποστολή. Τηλεφωνώ από τη Αύλα χαρά. <laughs> Εντάξει, μετακόμισαλο καλοκέρι. Πλά ή θέλει να πάει. Πω... Πάκι που έβαινε σπρινέγιε. Συνάσα. Και κατέβηκε. Λέγε τι θεσε. Ναι, ναι, ε, όχι, να βγω για την επίκαιρηση χθε του πρώτη Υπουργό. Που ήρθαν εδώ πέρα και μα κρύζαν όλου του δρόμου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Για πέτει. Γιατί, γιατί είχαμε, δεν είχαμε μέχρι τώρα πέρα. Μου ξέρω παιδί μου, για παίζει παρακάτω. Ναι, και γενικότερα έγινε. Στοπορέω να περάσατε με τονι. Έγινε ένα μποτηλιά εδώ πέρα. Έχει καλά, είχα και αυτοκίνητα στην λαμία. Υπάρχουν αυτοκίνητα. Ποιο κάνω δρόμο που καλά άλλε. Υπάρχουν αυτοκίνητα και δεν μπορεί θα περάσουμε. Και βέβαια έγινε ένα γνωστό σόου εδώ γιατί βγήκαν οι οδηγοί από τα αυτοκίνητα yeah. και αρχίσανε να ρίχνουν ευρισχές και κατάρες στον Πρωθυπουργό στους τροχονόμους και σε κάποια στιγμή μας αφήσανε. Μας ανοίξαν το... Αυτό, αυτό, αυτό. ήταν, αυτή ήταν η ιστορία. Σου Πόσο όπως σας <Τι> Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάνετε κανονικά εκπομπή, έτσι. Εμείς. Κέρκυρα δεν ανάμετα τα ο Α, ναι. Ναι. Ένα πράγμα. Για να μην ταλαιπωρήσε, βάλε από το site. www.elnofrenianet.gr Και τώρα που είναι η εκπομπή δικιά σας, το κόβει για να έχει, έχει αυτή τη στιγμή συνέντευξη από χρυσαυγίτυρα, μ***. Για να το θεός. Γεια σου Αποστόλη. Για. Τι άκουσα ότι είπε ο Κούλης, ότι έχει φυσική σεμνότητα. Ναι. Δεν μου είναι ακόμα πολύ οικείος ε, ο τίτλος του, του Υπουργού. Δεν γυρνάω εύκολα σε αυτό τον τίτλο. Ίσως έχει να κάνει και με μια φυσική σεμνότητα την οποία, την οποία έχω. Μου έρχεται να χλυμιντρήσω... Σαν μα, μα μας πρόλαβε, δεν μας άφησε να το πούμε εμεί από μόνη μα. Ε, μου έρχεται να χλυμιντρήσω σαν την αδελφή του την Αλόγα. ενθουσιασμό. <χει> Ντροπή. Να αναγνωρίσουμε τουλάχιστον με τι σεμνότητα έχει διώξει τόσο κόσμο. Αυτό. Αυτό ναι. Με τι σεμνότητα ζει σαν χρόνια από τις τρεις συντάξει του πατέρα του. Σαν ξαναχλήμητρητο. Από το ζωή το. του όλο που δεν έχουν δουλέψει και ζουν από το ελληνικό λαό τόσο χρόνια. Άτιμη κοινωνία. Με σεμνότητα. Ποτέ δεν βγήκε να κουκορευτεί. <Και> Α, εγώ ζω εσάς. Κατάλαβες. Ποτέ. Ποτέ. ποτέ. <Καισχε> μπορείτε κάτι στο μυαλό τώρα που άκουσα το τραγούδι Πατιέρα Ρώσα που λέγανε εκεί όλοι οι αριστεροί της Ευρώπης αφού αλλάξανε το στίχο το κομμουνισμό το κάνανε σοσιαλισμό έπρεπε να αλλάξουν και το Πατιέρα Ρώσα όχι Ρώσα Ρώσ Ρώσδα Ή Ροζ σκέτο. Ροζ σκέτο. Ροζ σκέτο. Πατιέρα Ρώσ μια... Πατιέρα Ρώσ με ένα κύκλο από αστεράκια γύρω-γύρω Ρώσσκέτο -γύρω. <Ροζ> Δεν ξέρω αν τα έχετε προλάβει, αν τα έχετε δει, αν τα έχετε ακούσει. Είναι ωραία και τα διαφημιστικά των μεγάλων κομμάτων που παίρνει μέρος και της δημοκρατία. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Η φωνή του δεν τον έχουμε δει ολόσωμο, αλλά η φωνή του μόνο είναι αρκετή. Ήταν πολύ άσχημο να μιλάς με ξένους στην αρχή και από τη ματιά του να καταλαβαίνει ότι σε θεωρούν μελοθάνατο. Πολιτική άνοιξη. Σαν τη μου, την με λέγαν... μου αυτό το με Την ανάπτυξη. ποτάμι. μέρα, μια μέρα, μια μέρα. Η Ελλάδα θα προχωρήσει. Χα, χα, <Τι> Και δεν κρατάω πια τα κλάματα γάματα Να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους τείχους γάματα Δεν κάνω πίσω. Πλαστέρα, κάνω στον δρόμο μου. Ανοίξαμε το δρόμο. Εκατερίκτα μεγαλών. Αυτή να πάτα ευκουσία. Ναύλει ο πίδαρο. Τρίπολη, σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Φιλιατρά, Πύλος, αλλά και παλυσία. Τρίπωλη σπάρτη γίφιο Αρεώλη. Φιλατρά πίσω, αλλά κανατολικό ζριζόμενο κορόντι. Γιάννη! Καλαμάτα! Αρεόπολη, Μονεβασιά κυπαρίσι! Λεωνίδιο, κόρητο. Με λίπη πατούσα. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Για σένα, κάντε όσο δρόμο. Τρίπολη, Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Παλή βήθος και παίρνω τρένο. Τα καλύτερα τρένα. Παίρνω πλοίο. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου. Και ένα παλιό λεωφορείο, λοιπόν, τραβάζεται και τρέμει. Όταν από εκεί, όταν από εδώ. Η Ελλάδα με τι θυσίε όλων μα ξαναβρίσκει τη σταθερότητά της που ζητάει να βάλω την υπογραφή μου στη διάλυση της Ελλάδας. Ένα, δύο, τρία. Ποτάμι. Θα συγκυβερνήσω με το χθε. <μήνι> Ανάσταση. <μήνι> Όρθια, θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα. Να πάρει τα αγία τη. Αρεόπολιο. Άστρο. Το αύριο θα νικήσει. Πολιτική άνοιξη. Σήμερα για το αύριο. Ήταν πολιτική διαφήμιση όλο αυτό που ακούσατε. Τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα παίζουμε. Λαό ακολουθεί. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Τι ωραίο σύστημα ο καπιταλισμό είναι, Αποστόλη. Εξαιρετικό. Μετά 250 εκατομμύρια ευρώ από λογαριασμού του κόσμου. Σε τσιμπάνε, προσλαμβάνει το βορίδι να σε βγάλει λάδι, να το παρουσιάσει οικονομική διαφορά μεταξύ εταιριών, κάνει μια πτώχευση μετά και καθαρίζει και στο τέλο πληρώνει την αμοιβή του βορείδι και την προμήθεια στο κόμμα. Όλα με λιγάδα. Ελά, Αποστολή. Έλα. Είδα χθε την Ελληνοφρένια ρευστή τη τηλεοπτική. Μπράβο. Όσο να πέφτει από τη Νέα Δημοκρατία, κάλασε ο Καραγκιόλη και σέβειονε. Αλήθεια. Και σου λέγει ότι έβγαλε το μωροκάμματο. Μήπω περάσαν και σου αφήναν ψηλά οι βουλευτέ όπω έβγανε Τι ψηλά, παιδιά, ψηλά είναι οι βουλευτέ από μόνοι του. βασικά δεν έχουν και λεφτά. Αυτό το έχει πει. Το ωραίο είναι, ναι? το οποίο δεν το δείξε δυστυχώ γιατί δεν το έχει η κάμερα, δεν το δείξαμε, ε? ότι μετά από λίγο τον μαζέψαν αυτόν. Φορα. Φωνάξαν από μέσα να τον μαζέψουν. <ΣΣΣ> ξέρω, ξέφυγε, μάλλον την αλυσία, δεν, ξέρω. δεν μου σε κάτι. σίγουρα τον έχουν ευαιμένο. το παίζω, τον Ξέρω, εγώ έπεσε κάτω, ανάσκυρα, κατσαρίδα και τον μαζέψαν Δεν μου λε, επειδή τώρα χτυπάμε λίγο Νέα Δημοκρατία και πρέπει. Η Μπακογιάννη, γιατί έχει κρατήσει το επώνυμο Μπακογιάννη, Ότι πουλάει, παιδί μου, ό,τι πουλάει. πουλάει. Αλλάζει, Μαρκίζα. Πόσο ηθικό είναι να καπιλεύεσαι το όνομα ενό ανθρώπου που έχει σκοτωθεί για πολιτικού λόγου, Δεν είναι ξεφτύλα. Ναι, αυτή ήταν η μόνη ξεφτύλα στην Μπακογιάννη. Θέλω δε φίλε, αν είναι δυνατόν να μάθει ο Μπένι ότι θα... στα... Δεν μα νοιάζει την καρέκλα του ρε φίλε, άμα θα τη χάσει να πούμε. Δεν μα νοιάζει τώρα, μην μα μιλάει για τέτοια, τέτοια. Δεν, δεν θε να έχει σταθερή κυβέρνηση, Δεν μα νοιάζει ρε φίλε για να πούμε την έπαρση του χοντρού να πούμε για καρέκλα. Δεν μα νοιάζει να πούμε. Και στον Αντώνη θέλω να πω ότι να τρομαζέψει λίγο να πούμε χάνει ψήφου από τον Μπένι. Χάνει ψήφου. Και από πού κερδίζει. Από πού κερδίζει. Ναι. Από που πουθενά δεν κερδίζει. Α, γιατί από εκεί νομίζει ότι χάνει μόνο. Τέλο πάντων. Πάνω. Εκτερές που σε πήρα τηλέφωνο, σε πήρα από τα κεντρικά του Ενιού Παλαϊκού Μετόπου από το, της φακτηρίας και την εκπομπή δεν την άκουσα καλά. Και έρχομαι το βράδυ και βάζω το ξεστή κονσέρβα. Το εχητικό που είχατε ετοιμάσει με το Σαμαρά, αλλά η φάση με το πιτσιρίκο ρε φίλε που σου το περιγραφή. Σας ξέρεστε, όρη γα***, τι π*****, πρέπει να τα βάζεις κάθε μέρα. Συνλέπω ρε φιλάρα και να έχω πεθάνει Πληρώνω το σωματείο μου από το 1987. Να το χαίρεσαι. Δηλαδή 27 χρόνια. Πριν από ένα χρόνο επιστρέφτηκα τον κύριο Λιμπερόπουλο στα γραφεία και του είπα για τα προβλήματα για το ΟΑΕ, τι ασφάλειες για τα φορολογικά. Βρίσκοντα μια δικαιολογία ότι έχει δουλειά, μου έκρισε τη σιρταρετή πόρτα στο γραφείο του. Μετά από δύο μήνε πήρα τηλέφωνο στο σωματείο, το είχα πει και στην εκπομπή και μου είπαν ότι δεν κάνω καλό λογαριασμό, ότι δεν κάνω καλά τα κουμάτα μου. Ο Μαυρίκη, ο Παναγιώτη. Πριν από 6 μήνε κατεβήκαμε στην ε, εδώ καδημία στο Νοάει και κάναμε παράσταση διαμαρτυρία. Ο Μαύρτι συμμετέχων ότι είναι του Κουκουέ και μετά την παράσταση διαμαρτυρία πήγαμε από Σάτα να διαμαρτηρεθούμε γιατί ο Λιπερόπουλο ήταν εκ και λίγο έλλειψε να πάει και τίποτα πάπε. Τον φυγαδέψανε. Τελικά θα ψήσει εκλογέ. Από 15 μέρε ο Μαβήσα ξανά έκανε παράσταση διαμαρτυρία στα 29 στο Βρούτσι και βγήκε χθε ο κύριο Λιπεγέ. Επειδή βλέπει ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία, να μα πει ότι θα κάνει απεργίε και ότι θα κάνει όλα άνω-κάτω και τέτοια. Και βέβαια, αν γίνει απεργία, εγώ θα ακολουθήσω τον κλάδο μου και την τάξη μου. Αλλά μπροστά ήταν ο Μαυρίκη πριν από ένα-ενάμιση ένα χρόνο που τα έλεγε αυτά. Όχι ο Λιμπερόπουλος. Εγώ θα βρίσκομαι πίσω από το Μαυρίκη του Κουκουέ. Τι έπαθε, Καλέ, τι συνέβη. Πά καλά, Μωρέ. Συρυζέο το... είσαι, Ξεκόλα. Αλλιώ Βγήκε... Βγήκε... Άλλο... είσαι, είσαι Όταν Ο Μαυρίκη μιλάει σωστά, θα ακολουθήσω και το Μαυρίκη για τον οποιοδήποτε. Συνέλθε, τα έχει μπερδέψει μεταξύ σου. Λέει ο Τσίπρα ότι είναι αριστερό, είναι κομμουνιστή και τα έχει μπερδέψει. Κάτσε και μια εκκραμίωση. Ριζέο είσαι. Να τα ξεκαθαρίσουν. Ο Παναγιώτη ο Μαυρίκη είναι συνδικάστη Δεν είναι κολλίδα. Το κατάλαβε. Τώρα αυτή την πιχτή για τον Αλέξη, εγώ δεν τη δέχομαι. Κολλημένη τσίχλα στο κεφάλι μου, δεν έχω. Όταν λέει ο Παναγιώτη κάτι και είναι σωστό, είναι σωστό. Τελείωσε. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί Λαός και αμέσως μετά Κατερίνα Κρυβοπούλου και Γιάννης Παπαδόπουλος στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Διευθυντά μου, τι κάνει. Χρυσό πού είσαι. Πού να είμαι, στο γνωστό μέρο. Α, καλά κάνει. Κάθομαι και σκέφτομαι πόσο δημοκρατική χώρα είμαστε, διότι είναι η πρώτη φορά που πάμε σε εκλογέ με διλήμματα. Δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά, μ' άρεσε αυτό. Είναι η πρώτη φορά. Ναι. Τώρα δεν ισχύουν αυτά τι. Τα τάγκ και αυτέ τι φυλακίε. Σωστό, σωστό. Τι καραμαλίσει η Ναι, ναι, ναι. Το θεϊκό του Αντρέα, εδώ και τώρα, αλλαγή. βέβαια, έλεγε αλλαγή για να αλλάξουν όλοι οι εκτό από τον εαυτό του. Το αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, τι ήταν. Μπράβο, διλήμματα δεν υπήρχαν ποτέ σε αυτέ τι εκλογέ. Σε μια δημοκρατική χώρα όπω είναι η Ελλάδα που και σε όλε τι εκτακτορίε υπήρχε με λαϊκή απήχηση πάνω από 80%, γ... το άστο. Και μνημόνιο η χρεοκοπία, τα ξεχνά. Προσπαθώ mm. όμω να αντιπαρέλθω και να βρω ένα δίλημα και να πω Ελληνοφρέμια ή Τατιάνα. Κάτι πρέπει να βρω για να βρω ένα λόγο γιατί πρέπει να σε ακούω. Δεν βρίσκω απέναντι αντίπαλο. Και βρίσκω στην Τατιάνα. Τέτοιο τσόκαρο είσαι. Να μην ξανακούσει. Να πα, Τσοκάρο. Ένα πράγμα. Ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, το αμερικανοφρεμένο λίγο πριν τι εκλογές, στο σίτι του Λονδίνου έκανε συνάντηση με τραπεζίτες, εφοπλιστές και μεγαλέμπορους στο σούπερ μάρκετ. Το αντίστοιχο τώρα πάνε να κάνει και ο Αλεξάκης ο Τσίπρας. Ας έχει λίγο φήμιση ο κόσμος, λίγο μνημονικό, γιατί θα ψάχνουν να βρει τα χέρια του μετά πιο μαζί πήγαν και ψηφίσανε. Έλα φίλε, γεια σου! Έλα ρε παιδί μου! Ήθελα να, το σήκω σου πολύ γρήγορα Λοιπόν, να σου πω Ήθελα μια χάρη Αν μπορείς Θέλω να στείλω ένα μήνυμα Στον άντε, άντε. Λοιπόν, έστειλε εχθές το παιδί Εμένα ο γιο μου ο μικρό έχει διάσταση προσοχή. Έτσι, έχει κάποια και... λογοθεραπεία του κάνω. Λοιπόν, επειδή στελείωσε η σύμβασή του και τα λοιπά, του βρήκαν ότι είναι μια χαρά το παιδί. Το παιδί δεν είναι μια χαρά. Εν πάση περιπτώσει, όχι, θα σταματήσουμε μα βγάζουν από το ταμείο, μα βγάζουν από το ταμείο και αναγκάζουμε και πάω στο παιδόν. Αναγκαστικά, κλείνω ραντεβού για το απόγευμα. Γιατί υποτίθεται ότι επίγει. Αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, για το ραντεβού πλήρωσα 60 ευρώ. 80 ευρώ το μήνα παίρνω. Με γραμμάρια στο σπίτι και με δύο παιδιά που έχουν πρόβλημα. Το yeah. Αυτό να το πείτε, ρε φίλε. Yeah. Μπορείς να το βγάλεις και αν δεν απαγορεύεται είσαι το στην αρχή τη εκπομπή που έλεγε ότι δεν ξέρουμε τι να ψηφίσουμε και τα σχετικά. Εγώ λοιπόν, προτείνω στον κόσμο να εμπιστευτεί το Κουκουέ. Γιατί εμεί Στου δρόμου, και αν πρέπει να πετύχει ριζοσπαστικέ αλλαγέ, θα πρέπει να έχει τη δύναμη να κινητοποιεί τον κόσμο, να του πει την αλήθεια και να συγκρουστεί αν χρειαστεί. Διαφορετικά, εγκλωβίζει τον κόσμο σε αυταπάτε ότι ο χει ή ο θα μπορέσει να τον σώσει. Αυτά για του Ριζέου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νίκος από Το το λέει σαν τον Είναι, ναι, για ε, δικά μου λοιπόν. Την τελευταία φορά που ψηφίσανε, ψηφίζανε επί δύο μήνες και βγάλανε τους ίδιους. Εάν τώρα ξαναβγάλουνε τους ίδιους, μην ξαναμιλήσει μιλήσει κανείς ούτε σε αυτό το ραδιόφωνο, αλλά όποιος α, α, α, μιλήσει και σε σένα, βρίστονε. Φρίστονε. Είμαστε εξευθύνε. Μισό λεπτό. Πρέπει να προσδιορίσουμε όμω το ίδιο. Να μην ξαναβγούν τα ίδια κόμματα ή να μην ξαναβγούν οι ίδιε πολιτικέ. Ή πολιτικέ που θα μα φτάσουν τα ίδια πράγματα. Ίδια ή που δεν θα, θα μα ζητώσουν από αυτά που ήδη έχουμε πάθει. Η ίδια καμία άλλη πολιτική. Άλλη πολιτική. Τελείω διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Πολιτικά 40 χρόνια μα έχουν βάλει το τσιτσουνάκι και μα παίζουν κανονικά. Επαναστατικό. Εκούω, αλλά δεν το βλέπω. Έλα, να σε καλά. Εγώ. Καλά, καλά, θα σου πω. Ήθελα να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια. Ακούγομαι. Ναι. Α, τεστ, α, τεστ, α, ένα, α, ένα. Α, για πείτε μου. Ε, επειδή έτυχε σήμερα το θέμα σα να είναι σχετικό με αυτό που ήθελα να πω, είναι ότι είναι χαρακτηριστικό και το δύο και του Πάγκαλου και του Βενιζέλου ότι μεγαλώνει το σώμα του ει βάρο του μυαλού του. Αυτό είναι σίγουρο δηλαδή πια. Και δεν καταλαβαίνω ποιοι του δίνουν βήμα. Το βήμα. Ναι. Ποιο θα δίνει βήμα. Το βήμα. Μου τσικάρει που μια χαρά εκτρέφει Παγκάλου τόσα χρόνια. Πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια εμφανίζεται ένα τρίτον του εκλογικού σώματος Λίγο είναι αλλά είναι ένα τρίτον, 35% περίπου Το οποίο είναι γενικώ ευχαριστημένο, αισιόδοξο, ικανοποιημένο, βγαίνουν από την κρίση Θα μου πείτε δεν είναι πολύ, είναι το ένα τρίτον και δύο τρίτα απέναντι Ναι, αλλά αυτό το ένα τρίτον είναι ενδεχομένω αρκετό για να σώσει την κυβέρνηση τη ευρωεκλογίας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 Μα τώρα φύθαμε, με σιγουρείτε είπε ότι δεν έχουμε λάμπες Στο μπάνιο δεν έχει φως Δεν έχει φως στο μπάνιο και Θα λάμπα Θα και λάμπα Θέλω αστυνομικούς παντού Padou.